ή άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεχούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε το καροτσάκι με το χερσόι, να το μετάξετε στην Ψιτάλια στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμο αυτού του κράτους αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις γέλα πάει, γέλα σου λέω είχε ασχοληθεί κανένα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 Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα Μουσική Από το ράδιο Άρτας στους 101,5 Είναι η εκπομπή στον Τιχό. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι, θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα Μουσική Για τα γνωστά ξέρετε 2 6 81 ειναι το τηλέφωνο για τις δικές σας παρατηρησεις 2 εξι χαμος Χαμός κυρίες μου και κύριοι σε όλες τις ε, κοινωνίες για το ποιον θα εκλέξουνε δημαρχούκο περιφερειαρχούκο Χαμός σου λέω τώρα μιλάμε ε, γίνεται του έλα να δεις λέμε τώρα ρε παιδί μου, να πάρει ανάποδες το εκλογικό σώμα το εκλογικό σώμα <ΣΣΣΣΣ> ναι. Και ό,τι μου τσού να υπάρχει από δημοκρατικό τέτοια κατάσταση, να μην την ψηφίσει. Λέμε ρε παιδί μου, να πάρει ανάποδες. Ξέρω εγώ να... Το εκλογικό σώμα, ναι. Όμως κυρία μου και κυρία μου, γίνεται χαμός. Ε, στην Αθήνα, ας πούμε, πέρα από τον αντάρτη Νικήτα, απέναντι στον νομιμόφρονα νοικοκυρέο της Νέας Δημοκρατίας, Άωλη, ε, θα... Αντιπαραταχθεί και ο... Ναι, θα κατέβει υποψήφιος και ο Γρηγόρης Βαλιανάτος Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων Αθήνα, Λόντρα, Νιου York και Παρίσι Ναι, λοιπόν, φιλελεύθερη συμμαχία λοιπόν Κατεβάζει υποψήφιο Δήμαρχο το Γρηγόρη Βαλιανάτο απέναντι στον Νικήτα και στον Άρη Στον Καστονικίτα και στον Άρη Αλλά και στον Κασιδιάρη θα φάτε καλά τώρα όλοι. Ο Νικήτας και ο Άρης Αλλά και ο Κασιδιάρης θα βρουν μπροστά τους Το Γρηγόρη not... Διότι κυρία μου και κυρία μου Αν δεν είσαι ενημερωμένος Λέμε τώρα η Φιλελεύθερη Συμμαχία Είναι και αυτή ένα κόμμα Πώς ας, δεν γίνεται να μην έχει κόμμα Το οποίο είναι παρακλάδι Του Ευρωπαϊκού Κόμματος Συμμαχία και δημοκρατών της Ευρώπης διότι η Ευρώπη η Ευρώπη διαθέτει και τέτοιους και φιλελεύθερους και συμμάχους και δημοκράτες τους οποίους εκπροσωπεί πως την είπαμε φιλελεύθερη συμμαχία ε, και ε, ε, είναι στην Ευρώπη και βάζει εδώ στην Ελλάδα ε, το παρακλάδι της υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Γρηγόρη Βαλιανάτο ο οποίος μας έστειλε και ε, Μια ανακοίνωση ε, Από το Twitter Μας την έστειλε με το Twitter Άμα δεν μας δε με το πουλάκι μας εμείς Πρόεδροι δεν γίνεται Λοιπόν και μας λέει ε, Δεν μπορούμε να, μην, να την ροκώσουμε την Μας λέει το εξής Μας ανακοίνωσε την υποψηφιότητα Ο Γρηγόρης Βαλιανάτος Γεννήθηκε το 1956 Στην Πλάκα τη Αθήνας Ναι Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα, στο Παρίσι, στη Βοστόνη και στο Λονδίνο. Τραγουδούσε και χόρευε από μικρός από το σπίτι του μέχρι τις χοροδίες που ακολούθησαν. Ασχολήθηκε με πείσμα επίσης με την ενόργανη γυμναστική και τον αθλητισμό. Είναι σύμβολος επικοινωνίας και δημοσιογράφος με ειδικότητα στα ΜΟΜΕΕ, στα οποία δουλεύει από το 1985. Αγάπησε την κοινωνία των πολιτών και ασχολείται με πρωτοβουλίες που έχουν ως θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Κατά καιρού διατυπώνει προτάσεις για τη διασκέδαση. Αυτή ήταν η ανακοίνωση, εμείς σας τη διαβάσαμε, δεν μπορούμε να μην μεταφέρουμε κάθε υποψηφιότητα, αν ήταν να μεταφέρουμε κάθε υποψηφιότητα θα χρειαζόμασταν... Όλες τις ε, συμπαντικέ ώρες που έχει διατρέξει αυτός ο πλανήτης από τη γέννησή του μέχρι σήμερα Αλλά ε, επιλέγουμε τις πιο ηχηρές, τις πιο δυναμικές που μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία των πολιτών Να την κάνουν φιλελεύθερη και δημοκρατική Όρνιο, ξύπνα ε, πλ, π, Λοιπόν Οπότε ε, Αθηναίοι, μου, Αθηναίοι μου Τώρα έχετε να επιλέξετε πώς θα είναι εκεί πέρα τώρα, πάρα πολλοί Όλοι αυτοί Όπως, για σε κουράζουμε Για ένα και μοναδικό σκοπό παλεύουν Για τη σωτηρία σου, Για μια καλύτερη πόλη ε, Μου ήρθε μια ιδέα Θα μαζέψω τα ονόματα των συνδυασμών Ανά την Ελλάδα Και θα σας τα παρουσιάζω Αυτά τα ηχηρά έτσι, που φτιάχνουν τα, τα πομπόδικα ονόματα Για τους συνδυασμού για, για μια ανθρώπινη πόλη πολίτες ενωμένοι μπροστά στον 21ο κάτι τέτοια διάθετα, μαζέψω και θα τα θα γελάσουμε μαζί κάποια μέρα, όσο μας έχει μείνει διάθεση για γέλιο, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε άλλο δι, ε, στις εποχές που ζούμε και διανύουμε, επειδή α, όσο και να φωνάξουμε όσο και να τσιρίξουμε όσο και να στυλώσουμε τα πόδια μας ε, κυρίες μου και κύριοι οι αλλαγέ οι οποίες ε, επιβάλουνε οι καταχτητές στην Ευρώπη είναι τελεσίδικες είναι τελειωμένες αλλάζουν ιστορικά τα πράγματα ζούμε αυτή την αλλαγή και σε κάποιους που δεν αρέσει τσιρίζουν πόσο νομίζεις τα τσιρίζουν ακόμα λέμε Όχι, δεν μιλάμε για αυτούς που τσιρίζουν ε, ε, δίθεν αντιπολιτευόμενοι μην πάει το μυαλό στο τσιρίζα έτσι μην, μην μας μπερδέψει. Και μετά δεν μπορούμε να ξεμπερδευτούμε με τίποτα Παρακαλώ no Δυτική Μακεδονία είσαι εδώ Έτσι μπράβο Έλα γεια Γεια για σου Κώστα μου για, για. Εδώ είναι και η Δυτική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Εδώ είναι και η Κύπρος Εδώ τι έγινε Κύπρο τι έγινε το θέμα Ενιαία πως μας είπε χθες Ο Παχουλό Βενιζέλος Ενιαία Τα θέλουμε όλα Λοιπόν Δυτική Μακεδονία Τι έγινε παιδιά εκεί πάνω Εσείς στη Δυτική Μακεδονία Είναι Ποιον έχετε περιφερειάρχη εκεί Ποιους υποψήφιους θα κατεβάσετε εκεί Έχετε πράμα κι εσείς εκεί Τι να σου λέω Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά λέγαμε τώρα. Αφού πούμε και την καλημέρα σε όλου του φίλου, ειδικά στο φίλο στη Νέα Ζηλανδία. Αυτό το αρρωστάκι, ακούσα ακόμα, εσύ και στην. Τι αρρωστάκι, αδερφέ μου να μου. Δεν βγαίνει να παίξει με καμιά ανακόντα εκεί πέρα. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, λέγαμε το εξή. Ότι ζούμε αυτή την ιστορική αλλαγή. Ιστορική, δεν καταγράψει ιστορία όπω και να έχει το πράγμα, όλε τι έχει καταγράψει. Και όσοι. Δεν μπορούν να το καταπιούν το κορόμηλο, Τσιρίζουν για πόσο ακόμα θα τσιρίζουμε Δεν έχει σημασία Πάντως φαντάζομαι ότι θα έχετε ενημερωθεί Απαξάπαντες Ότι από την 31η Μαρτίου τελειω... Τέλειωσε η ιστορία mm. Αυτό που είχε στο μυαλό σου Ως φάκελο Και τον τα, τα, έκαψε το σφακέλο ο Ανδρέας Δεν ξέρω αν με θυμά. θυμάσαι Κάτι θα θυμάσαι Έτσι δεν είναι. Ναι, Λοιπόν ε, Τελειώνει η ιστορία ε, ηλεκτρονικά άπαντες από, από έμβρια μέχρι και από ο λίγων μηνών γιατί ξέρω εγώ μην έχει καμιά νεκροφάνεια και ξυπνήσει μην χάσουμε κανένα φόρο από το πεθαμένο λοιπόν α, φακελώνονται από εκτό εκτός από τις συναλλαγές μέσω τραπέζης του κράτος αυτό το δίκαιο κράτος η κοινωνία της δικαιοσύνης που κυβερνάται από αυτούς τους πατριώτες Θα έχεις τα χέρια του Πόσο νερό θεραπευτήριο, άπα Τους λογαριασμούς τη σε Πόσο ρεύμα καταναλωσε Πόσο τηλέφωνο πλέρωσες Σταθερό ή κουνημένο Πόσο πλέρωσες Για εξετάσεις Κοπράνων ξέρω εγώ πήγες να κάνεις εξέταση Να πούμε ρε παιδί μου Λοιπόν Αν πήγες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο Απα την εχει Κάτσε τη βάρκα Λοιπόν και φυσικά. Θα κάνει σουμα σούμα κλουκ, κλουκ, κλουκ, κλουκ, με το μηχανάκι Και αν πλέροσες Το νερό ας πούμε Και δεν έχεις Τα παρέτα δικαιολογητικά Που βρήκες το χρήμα Την ε, σφύριξε δικέ μου Τέλειωσε Δηλαδή όλα τα πάντα έτσι Ψώνια, τι αέρα καταναλώνεις Μπορεί να έχει οξυγόνο Ξέρω εγώ σπίτι σου Μπορείς και παρακαλώ Λοιπόν αυτό το... Ευχαριστώ κύριε τηλεογράτα Ας σε σου λέω να κάνουμε και, το... και τα τελευταία μας τσιγάρα Γιατί δεν υπάρχει γλιτομός το... το θέμα είναι λοιπόν αυτό Είναι το πρώτο στάδιο της ολοκληρωτική ε... Της ολοκληρωτικής Τώρα ε... σου λέω δεν λέω χούντα Γιατί έχει χάσει το νοημά η δικτατορία έχει χάσει το νοημά Λοιπόν αν δεν καλύπτεις τα έξοδα αυτά Πώ πλήρωσες νερό, ρε μαγκίτι, πού τα βρήκες. Τα πάντα έτσι. Το πρώτο τελευταίο στάδιο είναι αυτό γιατί το τελευταίο έρχεται με την κάρτα που θα έχεις ε, για τα ψώνια. Θυμόσαστε τη λέγαμε πριν λίγο καιρό που πήρε τηλέφωνο η άλλη από το Υπουργείο. Έχουμε γράψει και το σχετικό αρθράκι ή τύση. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στον τοίχο. Λοιπόν, ε, και θα σε παίρνει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομικό σου λέει Τι κάνεις, ρε μεγάλε, που πα έκανα ο Χάρης Θεοχάρη, λοιπόν και η παρέα του Την υπέγραψε την εγκύκλιο μεγάλε Την υπέγραψε ο Χάρης ο Θεοχάρης Τώρα κοίταξε κύριε Θεοχάρη μου Επειδή εγώ τσαμπουνάω Προσωπικός ξέρεις κάνει ό,τι γουστάρεις Αφού βρίσκεις νοικοκυρέους να συμφωνούν με όλα αυτά Κάνε ό,τι γουστάρεις Θεοχάρης Κάνε ό,τι γουστάρεις Τι να κάνουμε τώρα Βλέπεις... Το εκλογικό σώμα ασχολείται με όλα αυτά τα προσώπατα τα οποία είναι μπροστά για να το σώσουν, λέει και τοπικά. Το σώσανε στην κεντρική σκηνή την πολιτική, θα το σώσουν και κατά τόπους. Στην Κοζάνη, στην Άρτα, στην Άνω Κολοπετινίτσα, στην Αθήνα, στη Σαλονίκη, στην Ξάνθη, κατάλαβες το Παρανέστη... Γεια σου ρε Παρανέστη Λοιπόν Αυτά λοιπόν Βρίσκεις και τα κάνεις θεωχάρη μου Και όσο βρίσκεις και τα κάνεις Καλά μας κάνεις Παρακαλώ Γέλα Όχι γιατί Συμφωνώ. Συμφωνώ λέω. Θυμάμαι ναι. Βεβαίω. Παλικάρη να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ε, Δεν περίμενα να μου δώσεις και καμία χαρούμενη είδεση Σε αυτές τις μέρες εδώ ένας φίλος που ασχολείται με κάποια πράγματα Με ενημερώνει για την κάθοδο όχι μόνο στις καλλικρατικές εκλογές Αλλά και μετά στις εθνικές Για το κόμμα κάπως μου Θα δούμε τώρα, θα το ψάξουμε λίγο πριν το, σας το πούμε Έξα πολύ απόλυτο δίκιο και στο πρώτο που είπες ότι ήρθε ο Χάριδες, Θα το ψάξουμε λίγο αυτό με τις ιστορίε. Αυτές που κατεβάζουν ε, ε, Πώς το είπαμε Πώς μου Δεν θυμάμαι το όνομα Η τσαμουριά και τέτοια Να πούμε για τις ε, Τοπικές καλλικρατικές εκλογές Στην Ελλάδα ευελπιστώντας Στις 500.000 ψήφους Οι οποίοι έχουν δικαίωμα Να ψηφίσουν στην Ελλάδα Παρακαλώ Λοιπόν θα το κοιτάξω, θα το κοιτάξω, θα το δούμε εκεί θα πάρουμε τις πληροφορίες Λοιπόν αυτά κάνει ο Θεοχάρης, να σε καλά ευχαριστώ πάντως για τις ε, πληροφορίες που φέρνεις Συμβάλλουν και αυτές στη, στο ολοκληρωτικό σφάξιμο ε, Συμβάλλουν ε, ναι, στην απόδειξη ότι είναι τελειωμένα τα πάντα όλα δηλαδή Δεν, δεν υπάρχει γλιτομό από πουθενά, είναι πιασμένα όλα τα, τα γεωφύρια Πάντως αυτό που λέγαμε ότι ο Χαρούλης και η παρέα του ε, από 31 Μαρτίου ε, τα πάντα έτσι να μην σας ε, να μην σας επαναλάβω το θέμα είναι το πρώτο τελευταίο στάδιο διότι το τελευταίο είναι η κάρτα αγορών με την οποία θα είναι συνδεδεμένα τα πάντα δεν θα μπορείς να πάρεις ούτε φακές, ούτε ρύζι θα χτυπάει το καμπανάκι στο Υπουργείο όπου ο κρατικός λειτουργός θα ελέγχει αμέσως αν και πως έχεις δικαίωμα να αγοράσεις, ό,τι πας να αγοράσεις. Αυτά είναι τελειωμένα. Πάντως τελειωμένα ακόμη ε, αλλάζουν τα πάντα, τα πάντα και τα καλοδέχονται οι νοικοκυραίοι στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που συμφωνούν με αυτή την κατάσταση τα καλοδέχονται. Αυτά όπως ε, με αυτά τα υφοριακά αλλάζει και η δικαιοσύνη. Δεν θα είναι όπως την ξέραμε δικαιοσύνη. Θα έχουμε σε λίγο καιρό τον ποινικό Διαμεσολαβητή εισαγγελέα Είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό λέμε φρούτο Ο οποίος θα παζαρεύει την ποινή με τον κατηγορούμενο Πριν φτάσει στο ακροατήριο Θα σου λέει ρε παιδί μου Είσαι κατηγορούμενος εσύ για Ήξ λόγους Λοιπόν θα την παζαρεύουν την ποινή Θα σε χώσω μέσα τόσο Τι κάνει, Παζάρι, παζάρι. Είναι, Αυτό είναι κατάλοιπο της ανατολής Του παζάρι λοιπόν Έτσι λέει θα γίνει αποσυμφόρηση των δικαστηρίων Αλλά φυσικά Ο ποινικό διαμεσολαβητής εισαγγελέα α πούμε εντάξει μωρέ κάνει και 10 μέρες φυλακή Εκεί ένα μήνα και βλέπουμε Έτσι λοιπόν θα γεμίζουν οι φυλακές Και θα χρειαστούμε γρηγορότερα Ιδιωτικές φυλακές Θα χρειαστούμε γρηγορότερα Ιδιωτικές φυλακές Και ποιο θα αναλάβει τις ιδιωτικέ φυλακές Έλα μη μου λε, Σοβαρά ε Ξέρεις και ποινικό εισαγγελέα στην σου έχω Από όλα σου έχω διάλεξε πάρε διαλέχτε Απόλα όλα σας έχω απόλα σας έχω Αλλά εκείνο κυρία μου και κυρία μου Το οποίο πραγματικά κάμνει έτσι εντύπωση Σε μας, όχι σε εσάς Λοιπόν είναι η άκρα του τάφου σιωπή από το, ένα, από το μεγάλο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Έτσι θα το λέμε τώρα ναι για το θέμα της αύξησης των τιμών στα διόδια. Τι έγινε τώρα, γιατί δεν ομιλεί ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ του λαού... Α, κατάλαβα. Δεν ομιλεί διότι μεθαύριο που θα γίνει η κυβέρνηση θα τα καταργήσει τα διόδια. Πνίγηκαν, ναι. Λοιπόν, τίποτα. Α, κρατού οι στον κάμπο βασιλεύει. Στον κάμπο της βουλής εκεί. Ε, βέβαια να τονίσουμε ότι ε, Σε επίπεδο συμπαράστασης Φυσικά ε, επειδή υπήρχαν κάμερες Όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να εμφανιστεί Στα δικαστήρια που πήγαν τους ε, ε, κατοίκου του Ευρωπού Εκεί για τα επεισόδια στη Μαλακάσα Πήγε ο κύριος Λαφαζάνης ε, Αυτό να το τονίσουμε έτσι Κατά τα Τίποτε Νέκρα σου λέω Ψόφος τίποτε τίποτε Μύρισε το πτώμα και το κόμμα της αξιωματική αντιπολιτεύσεως Οι νεολαίοι του που πήγαν να τα σπάσουν και στον βαρβιτσιότη Κυρία μου, κυρία μου Σας λέγαμε χθες για την θέση Την 91η θέση που έχει η Ελλάδα Στην ελευθερία του τύπου Ανάμεσα σε 180 χώρες Εμείς είπαμε ότι πρέπει να είναι Ανάμεσα σε 180 χώρες Στη διακοσιοστή εσείς δεν μας πιστεύετε Παράδειγμα να, ε, Παράδειγμα να, θα σου πω Κοίταξε η ελευθερία του τύπου Ο αγωνιστής δημοσιογράφος Δημοκράτης Κούλογλου ε, Διοργανώνει από, Στην ιστοσελίδα του Γιατί έχει ιστοσελίδα ε, συζήτηση με συντονιστή τον ίδιο και συνομιλητές τον κύριο Τσιφρά και τον πρόεδρο των βιομηχάνων κατάλαβες θα τη συντονίζει ο ίδιος τη συζήτηση λοιπόν ε, στην οποία θα ομιλήσει θα, θα μιλήσει ο κύριος Τσιφράς με τον πρόεδρο των βιομηχάνων κατάλαβες ε, θα παίξουν εκείνο το πως το λένε το παιγνίδι Πινακωτή πινακωτή Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Πια είναι η ένα η θέση Στην η έπρεπε να είναι η κατάσταση yeah, wanna... Να απ' τη μία έχει αυτά που σε τρελαίνουν Και απ' την άλλη δεν αναγνωρίζεις ρε Αρούκοτε Έλληνα Ρε αχάριστη Έλληνα Τον αγώνα που κάνει ο Ο πρωθυπουργός Σαμαράς. Τον, τον, τον αγώνα που κάνει Λοιπόν πήγε, συναντήθηκε Στο Μαξίμου με το πρόεδρο Του Διοικητικού Συμβουλίου Των Σούπερ Μάρκετς Lidl Λίδλ Κάνανε συνάντηση Διότι το Lidl οικονομώντα πουλώντα 5 και 10 φορές Πάνω στην αξία των προϊόντων Από ό,τι τα πουλάει στη Γερμανία ας πούμε, Ή σε άλλες περιοχές Έχει κονομίσει τα ντερά του Και τον ομάει συνέχεια τα ντερά του Και αποφάσισα ξέρω να κάνει λέει και επένδυση Έλα μη μου λες τέτοια Ά, πα, πα, ήρθε η ανάπτυξη Ά, πα, πα, Μαζί με το πλεόνασμα ήρθε και η ανάπτυξη Διότι θα κάνει δύο νέους χώρους logistics Ναι κατάλαβες τώρα έτσι λοιπόν. Και συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό της χώρας Με τον διευθύνοντα σύμβουλο τέλο πάντων της Lidl Τον Γεώργ Κάελ, Κάελ Τέλος πάντων Αυτές είναι συναντήσεις Κορυφής Αυτές είναι συναντήσεις Που όχι απλώς σου λύνουν το πρόβλημα Απλά εσύ δεν σέβεσαι τίποτε Ορίστε. <laughs> Τι είναι αυτό Έλα το ξέχασα, μα, μα δεν έχω και μυαλό Κυρία μου, κύριε μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ωπα, έλα Κυρία μου, κύριε και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Όπως είπαμε είναι τελειωμένα τα πάντα ε, μα, Θυμόσαστε, δεν ξέρω πώς θυμόσαστε που λέγαγε Μα για τη μικρή ΔΕΗ Θα τη δώσουν σε ιδιώτες και τα λοιπά και τα λιμπάν Ε, λοιπόν, μαζί με τη μικρή ΔΕΗ Δίνουν και κάποιες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ποιε είναι αυτές Είναι το Πουρνάρι 1 Το Πουρνάρι 2 Οι ντόπιοι εδώ ξέρουνε Είναι το Αμίνδιο 1 και 2 Και η Μελίτη 1 και 2 Και είναι και η μονάδα φυσικού αερίου Στο Αλιβέρι και στην Κομωτινή Αυτές λοιπόν οι μονάδες μπαίνουν σε αυτήν ονομαζόμενη μικρή ΔΕΗ που πάνε όλες, όλες μαζί σε ιδιώτες Κατάλαβες Να σας τα ξαναπώ Γιατί η... Η... Μπορεί στην Κοζάνη να μην ξέρετε τι είναι το πουρνάρι 1 Και το πουρνάρι 2 Ξέρουν εδώ όμως στην Άρτα πολύ καλά τι είναι Όπως δεν ξέρουμε εμείς τι είναι ε στον Άγρα και στην Πλατανόβριση τα υδρο, υδρο, διε, παιδί μου, υδροηλεκτρικά εκεί κόλπα όπως δεν ξέρουμε τι είναι η φυσική, μονάδα, η φυσική μονάδα η μονάδα φυσικού αερίου στο Αλιβέρι ή η μονάδα στην Κομωτινή εκεί κατά τόπους τα ξέρετε εκεί ξέρετε εμείς εκείνο που ξέρουμε εδώ ας πούμε είναι το Πουρνάρι 1 και το Πουρνάρι 2 είναι άραχθος και όλα μαζί έρχονται και δένουν Όχι μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια Αλλά και για τον έλεγχο των υδάτινων πόρων Για τον έλεγχο των πάντων Για τον έλεγχο των πάντων Παρακαλώ ναι, θα σου πούνε, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά ήταν στα ψηλά γράμματα και περιμένει εσύ να σου πούνε οι υποψήφοι κατά τόπου τι θα κάνουν με αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε να. Αν σας πω κάτι, τουλάχιστον όσον αφορά το, τα δικά μα εδώ, το Πουρνάρι 1 και το Πουρνάρι 2, αυτό είναι Άραχθος. Τον Άραχθο τον έχετε και παραπέρα ακουστά. Επίσης θα έχετε ακουστά ότι ο Άραχθος ήταν και τώρα δεν είναι πια ο πνεύμονας του Αμβρακικού. Αυτού του οικοσύστηματος το οποίο είναι από τα μοναδικά στον πλανήτη. Το οικοσύστημα του Αμβρακικού ξεσκίστηκε τόσα χρόνια με το κόψιμο του νερού με τα φράγματα, αλλά κατά περιόδους αφήναν και λίγο νεράκι να κατέβει προς τα κάτω στο ναυρακικό. Τώρα λοιπόν οι ιδιώτες θα θέλουν να παράξουν περισσότερη ενέργεια. Θα θέλουν να πουλήσουν περισσότερη ενέργεια. Που σημαίνει ότι αν άνοιγε το νερό για τον άραχο μία στο τόσο, τώρα το τόσο δεν θα υπάρχει, θα είναι καθόλου. Είναι πάρα, πάρα πολλά αυτά που ακολουθούν τέτοιε ενέργειες κυρία μου και κυριέ μου. Ανάλογες θα είναι και σε άλλα τέτοια, σε άλλους τόπους τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς και ζητάει τώρα ο φίλος τηλεακροατής να ακούσει, λέει, τι θα πούν οι εντόπιοι για αυτά τα πράγματα ε τι να πούνε μωρέ, για να κάνουν εντύπωση θα βγουν να πούνε όχι στο ε, ξεπούλημα, όχι στο... και μόλις ξέχασες ε, το... Το... το τότε υποψήφιο που κατέβαινε άιτε μην θυμηθώ τώρα ιστορίες και σου λέγει για τα τι; εκεί τη... Α, όχι, όχι τώρα άλλαξαν τα σχέδια. είναι σχέδια αυτά τώρα μη μην μουσκάς να πούμε μη μουσκάς λοιπόν ε, παρόλα αυτά ε, θα σου θα σου ρίξουν ε, το δόλωμα ότι θα έχεις καινούργιες θέσει εργασίες και τέτοια, τέτοιες ιστορίες αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε οι θέσεις εργασίας ούτε θα έρθουν ούτε θα υπάρξουν ποτέ οι ίδιοι ε, υπάρχουσες θέσεις εργασίας ε, κλείνουν, σταματάνε Για παράδειγμα η Χαλιβουργική ε, μέχρι τον Απρίλιο σταματάει Τέλος ο Αγγελόπουλος σταματάει τη Χαλιβουργική Δεν τον ενδιαφέρει του Άξ, Τι να κάνει λοιπόν Θα βγάλει λέει, σε διαθεσιμότητα το 95% του... του προσωπικού τι νούμερο είναι το 95% του, του προσωπικού Λοιπόν είναι πάνω από 200 άτομα <Ρι> Αυτά θέσεις εργασίας υπάρχουσες τελειώνουν Τις κλείνουν, κλείνουν τα πάντα Και δημιουργούν τέτοιες ιστορίες Ορίστε παρακαλώ Κάθε και μιλάει με το τι θα φάμε σήμερα, μαμά. όπως το πες, με το Λίτλ. Διότι δεν είναι το ότι στην Ελλάδα ότι κλείνει, απλά ακούμε ότι κλείνει μια εταιρεία, α πούμε χαλιβουργική ή μια, μια οποιαδήποτε άλλη και απολύονται 100, 200, 500, 1000 όσοι απολύονται. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και τα παρελκόμενα. Οι γύρω-γύρω οι οποίοι χάνουν ε, ε, το μυροκάμα, χάνουν το, τη συνεργασία. Είναι, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος ξαφνικά πετυχαίνεται στον δρόμο και ο Πρωθυπουργεύων εδώ κάθεται και προσκυνάει να πούμε το γερμανό της Lidl γιατί λέει θα κάνει ένα μαγαζάκι logistics διακομεταμιδή προϊόντων είναι αυτό, μην μη νομίζεις ότι είναι τίποτα το, το σοβαρό έτσι το, που μέσα είναι αυτόματα, αποθήκη δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, το οποίο μοιράζει προϊόντα, έρχονται τα προϊόντα, μπαίνουν με κομπιούτερ, ούτε εργάτες δεν έχει μέσα για να τα φορτώνουν φορ έχει αυτόματα κόλπα εκεί με τα Clark πώς τα λένε Αυτά είναι τα, τα λεγόμενα logistics Μην νομι... Να ακούς logistics και νομίζεις ότι κάτι είναι Θα κλείσουν ένα χώρο και χίλια, δύο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες τετραγωνικά Τον στο εμπόρευμα το οποίο θα μοιράζουν στην Ελλάδα Που αλλού θέλουν αυτοί Λοιπόν, αυτό είναι Και ουσιαστικά, ποιε θέσει τίποτα μιλάμε Δεν μιλάμε, για... Δεν μιλάμε καταρχάς για παραγωγή Δεν μιλάμε για τίποτε Μιλάμε για αέρα κοπανιστό, μιλάμε για υπηρεσίες. Λοιπόν και κάθεται και συναντιέται τώρα ο Πρωθυπουργό μιας χώρας με τον πρόεδρο αυτών της Lidl και απ' την άλλη ο του λέει κλείνω τη χαλιβουργική και τίποτα. Η έχει ο μήνα. Η έχει ο μήνα. Τώρα εντάξει δεν θα σου έλεγα να, να ενδιαφερθεί ας πούμε το, το κοτσούμπα ή άλλη αριστερή γιατί... Ε, αφού θα κλείσει η Χαλιβουργική, ο κακός καπιταλιστής δεν θα έχει να φάει name, Ναι strange, Ναι σου λέω <laughs> You Εντάξει, θα ήταν καλύτερο να, τελει... να τελειώνουν τα πράγματα, να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Παρά αυτό ο αργό θάνατο ο καθημερινό. Όλη αυτή η ισοργελιάδα που ζούμε με του Γκατολογαμούληδε, κάθε μέρα. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι είναι τα πράγματα και τέλο. Καθόμαστε κάθε μέρα και του ακούμε. Α τώρα, α πούμε, αρχίσαν το μπαλάκι. Θα κάνουν, λέει, αξιολογήσει στους δημόσιου υπάλληλου με σκοπό τι απολύσει. Κατάλαβε, φτιάξω τώρα δημόσιο υπάλληλο. Έρχονται εκλογές θα, κάνουν, θα αρχίσουν αξιολογήσεις Γνωρίζουν λέει ότι 70.000 υπάλληλοι θα αξιολογηθούν για αυτά που προσφέρουν κάτω από τη βάση Ήδη σας έχουν σταμπάρει 70.000 Λοιπόν, χθες ήταν 49.000 που ήταν κάτω από τη βάση Και αυτού έψαχνε ο Μητσουτάκουλα, ο, Μητσουτάκου, ο Κυριάκο να τους σουτάρει Σήμερα γίνανε 70 Πρέπει να σε σκιάξουνε ρε μεγάλε, πως θα γίνει Έρχονται εκλογές ο δημοκρατικός φέρετζες τους πρέπει να πας εκεί στην κάλπη Την τάγκα, τάγκα να τα ρίξεις μέσα να... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Γι' αυτό λέμε Γνώμη προσωπική να τελειώνουν Φτιάξτε τι θέλετε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε τελικά Τούτος εδώ σταγόνα το κινέζικο το μαρτύριο κάθε μέρα Σταγόνα σταγόνα Με όλο αυτό το παπαγαλιστάν Δεν αντέχεται Δεν έχει αντοχές άλλες ο κόσμος Κατάλαβες 35.000 λέει δημοσίων υπαλλήλων που έγιναν το 2006 Θα περάσουν από κόσκινο. 500 ελεγκτές θα σας ελέξουν Ακούτε εσείς οι 35.000 που μονιμοποιηθήκατε ε, το 2006 500 ελεγκτές θα σας ελέξουν Σκιαχτείτε Μετά μόλις γίνουν εκλογές μη φοβάστε τίποτα μέχρι να ξαναγίνουν άλλες Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι. Ανεβαίνει το νούμερο. Όπω λες, εμεί το είχαμε πει το νούμερο. Δεν είναι από το μυαλό μας βγαλμένο, ρε πουλάκια μου. Είναι υπογεγραμμένο από του σωτήρες. 450.000 ε, δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το δημόσιο. Είναι υπογεγραμμένο από τα μνημόνια 1, τα μεσοπρόθεσμα, τα τριπρόθεσμα, από όλα αυτά. Ε, τι να κάνω εγώ τώρα από ο σωτήρας που τα υπόγραψα αυτά θέλει να σου γίνει και δήμαρχο. Τράβα πιάστον από τα ταυτή. Εμένα έρχεσαι να... Ωρίστε. <ΣΣ> Του τους πάρει ο Άραχτος, θα τους πάρει <Κι> Λοιπόν Κοίτα τώρα <Κι> κοίτα. Σου έλεγα χθες Ότι θα γίνει μία σύναξη Για να μας μιλήσει για την Εθνική Άμυνα Ο ΣΥΡΙΖΑ Έγινε αυτή η σύναξη Και ακούσαμε το εξή. Προσέξτε Σας παρακαλώ πάρα πολύ Δώστε λίγο βάση στην πενιά Είπε λοιπόν ο κύριος Γρύβας Ο δόκτωρ Μην του κόβω και το βρρρ. Λοιπόν το να θεωρείς ότι δεν χρειάζονται αμυντικές ικανότητες για την εξασφάλιση της ειρήνης στο γεωσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα είναι τόσο ορθολογικό όσο με το να προσπαθείς να κάνεις οικονομία σε μια οικοδομή μειώνοντας τον πετόν και τα σίδερα γιατί θεωρείς ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται σεισμοί. Με λίγα λόγια μας είπε ο κύριος Γρήβας ότι χρειαζόμαστε αμυντικές ικανότητες. Όχι, όχι για την πατρίδα, για το γεωσύστημα. Η Ελλάδα τώρα είναι ένα, ε, ένα πράγμα, ένα γεωσύστημα και λειτουργεί μέσα σε αυτό το γεωσύστημα. Μη μιλήσουνε, μη τους ξεφύγει, βρίσκουν οποιαδήποτε άλλη λέξη θέλεις αρκεί να μην μπουν πατρίδα. Οπότε λοιπόν τώρα που θα γίνεται εξουσία να τα αλλάξετε όλα Ας πούμε ακόμα και εκείνο το πηματάκι που λέει της πατρίδας μου η σημαία Αλλάξτε το Του γεωσυστήματός μου η σημαία έχει χρώμα ροζ Ξέρω εγώ βάλετε ότι χρώμα θέλετε Το γεωσύστημα μεγάλε Έτσι δεν είναι Φώναζε και ο άλλος παλιά ΑΙ τώρα για το γεωσύστημα ρε! Μεγάλε μην τους ξεφύγει και το ότι λένε η Ελλάδα ακόμη δεν βρίσκουν άλλοι... άλλο προσδιορισμό στο γεωσύστημα το γεωσύστημα εδώ και αιώνες χιλιάδες αιώνες εκφράζεται με μία λέξη πατρίδα και δεν ισχύει μόνο για τους Έλληνες Ισχύει ακόμα και για τους ούγκα ούγκα του Αμαζονίου Λοιπόν Αλλά ο Σιριζέος Δόκτορ Γρήβας Μη και την πατρίδα Βγάζουν φλίκτενες οι άνθρωποι Το γεωσύστημα Για σου κάτοικε του γεωσύστηματος Να πάτε να σας φτιάξουν τα διαβατήρια Να μη γράφουν ε, εθνικό, ε, εθνικό γεωσύστημα Παρακαλώ Yeah. Yeah. Yeah. Κατάλαβες μεγάλε so, Ναι Το γεωσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα Προ Πρόσεξε Δεν λένε τίποτε τυχαία οι μάγκε. Το γεωσύστημα Μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα Τι είναι το γεωσύστημα ρε δόκτορα τι ακριβώ είναι το γεωσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα. Τι ακριβώ είναι. Δρέπεσαι να πει Πατρίδα η οποία έχει σύνορα. Αφού το λένε οι σύμμαχοί σου του Ντάι Ελίνκε, α πούμε, τα αδέρφια σου του Ντάι Ελίνκε πήγαινε πε τους κάτι για τη Γερμανία να δούμε τι θα γίνει για τα σύνορά του τα οποία επεκτείνουν συνέχεια από εδώ και 100 χρόνια. Λοιπόν, για πήγαινε σε άλλου συμμάχου σου στην Ιταλία. Πού υποστηρίζουν τη λίστα Τσίπρα Το γεωσύστημα Μέσα στο οποίο λειτουργείς Λειτουργεί η Ελλάδα Αυτό είναι η πατρίδα Κατά το δόκτρο Αγρίβα Τον αυριανό κυβερνήτη της Ελλάδας Μαζί με την παρέα του Μη παπαπαπαπαπα και... Μεγάλε Γι' αυτό σου λέω Ελληνάρα μου Όσοι έχετε απομείνει Να τελειώνει η ιστορία να ξέρουμε με ποιου γρρίδε έχουμε να κάνουμε τελικά. Να ξέρουμε με ποιου ογκρμούγν από τη Γερμανία και ποιου γρύδε να του βλέπουμε, να τους βλέπουμε, ρε παιδί μου, διότι τώρα είναι πολύ, είναι πολλά τα ξεκολάδικα που του βγάζουν κάθε μέρα. Λένε πάρα πολλά κάθε μέρα και δεν μπορούμε να του παρακολουθήσουμε. Ενώ τότε στην απόλυτη κυριαρχία του, θα του ξέρουμε. Θα ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Μέσα στο γεωσύστημα στο οποίο θα λειτουργεί η Ελλάδα. Στο γεωσύστημα στο οποίο θα λειτουργεί η Ελλάδα, μεγάλη. Άιδε ωραία, παλαιγκάρια για το γεωσύστημα θα βγει μπροστά ο καπιτάν Τσίπρα. Για το γεωσύστημα, ρε παλαιγκάρια. Άιντε. Το γεωσύστημα, μεγάλο Τι yeah. φτύσιμο είναι αυτό, ρε που μας κάνουν. Και ακόμα ρε, τι κοιτάνε. Τι yeah. φτύσιμο. Διότι αν δεν κατάλαβες μπερπαμίτσα πάνω στο χωριό που ακούς γεωσύστημα, εσύ είσαι μέσα στο γεωσύστημα τώρα. Αυτό εκεί λειτουργείς μέσα στο γεωσύστημα. Εκεί που είσαι, το γεωσύστημα λειτουργεί η Ελλάδα. Στο γεωσύστημα που είσαι, εκεί που βόσκει τα κατσίκια. Είστε πάρα πολύ ρε, είστε πάρα πολύ, αμέτρητοι είστε Είστε αμέτρητοι τελικά Πανακαλώ Οπότε θα τα αλλάξω κι εγώ, ευχαριστώ τηλεκρατή μου Δεν θα ξαναλέω να πούμε με ελληνάρα μου που μου φεύγει καμιά φορά Θα σου λέω για σου ματάρα μου Γεια σου, η γεωσυστηματάρα! «Άκου γεωσύστημα, Ακού σύστημα. «Μάλιστα» «Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα, έχω να σου πω» «ΑΧΑΓΑ, Παναγιωτόπουλος και Στουρνάρας, υπέγραψαν τη διαγραφή» «230 εκατομμυρίων ευρώ στο επαναλαμβάνο, «του μεγάρου μουσικής, τα χρέη θα τα πληρώσεις εσύ, γεωσυστηματάρα μου!» Κατάλαβες γιοσυστηματάρα μου. 230 εκατομμύρια τι είναι για αυτούς μωρέ. Τα, τα διέγραψαν. Ο Λαμπράκης θα τα πλήρωνε τώρα και η παρέα του. Σε παρακαλώ πολύ. Το θέμα είναι ο Λαμπράκης να είναι μπροστά στις κάμερες και τα λαμπρακ, λαμπρακόπουλα όλα να σου πουλάνε πολιτισμό. Ορίστε. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι. Μπράβο τη λέει τη μία... Συναντηθήκαμε με τον ε, πρόεδρο του Lidl Που θα μας κάνει 170 εκατομμύρια ευρώ επένδυση Για δύο μονάδες logistics yeah! Λοιπόν Και απ' την άλλη κλείνουν χαλιβουργικές Χαρίζουν δάνεια στο μέγαρο μουσικής 280 Πόσα είπαμε 270 <laughs> Τίποτα Αυτά είναι του συστήματο Είναι μέσα στο, στο γεωσύστημα Δεν μου λένε ΣΥΡΙΖΑ Στο γεωσύστημα που, από, που λειτουργεί η Ελλάδα Με τα διόδια έχεις να μας πεις, τίποτε ε, πες μας κάτι μια κουβεντούλα τέλος πάντων ε, Off camera όχι on camera όπως πήγε ο Λαφαζάνης Μες στο γεωσύστημα γίνονται όλα αυτά που λειτουργεί η Ελλάδα Ελληνάρα μου γίνονται μες στο γεωσύστημα που λειτουργεί η Ελλάδα Και τρέχεις αυτή τη στιγμή στο σωτήρα του Τσίριζα Και των άλλων κομματικών προσωπάτων Δεν σου λέω Φούτιασαν λέει το 50% των πολυκατοικιών τη Αθήνας. Λοιπόν, καλά Πε, φέτος να λες και ευχαριστώ που δεν πέρασε το κύμα που έπιασε εκεί την Ευρώπη από την Ελλάδα και του χρόνου λέει, θα, του χρόνου μεγάλε άσε του χρόνου, του χρόνου θα έχει και το φακέλωμα της φορείας. μέσα στο γεωσύστημα κάτι θα γίνει μόνο μέσα στο γεωσύστημα που λειτουργεί η Ελλάδα. Θα τη βγάλουμε πρέπει να βρούμε όμως ένα δεν αυτό να αλλάξουμε το Ελλάδα Δεν στέκει, δεν μπορεί ένας Σιριζέος να λέει Ελλάδα Το γεροσύστημα που λειτουργεί Αυτή πως να την πούμε τώρα να πούμε Αυτή όχι χώρα Μη λες χώρα γιατί η χώρα μου χρειάζεται και σύνορα Που λειτουργεί ξέρω βρείτε, Κάτι θα βρείτε εσείς Τα βρίσκετε αυτά, είσαστε μανούλα σε τέτοια πράγματα ναι, μα έρχεται στο μυαλό η κεφαλαιονιά και ό,τι μπουρδα κάνανε κάτω οι εγκέφαλοι του κράτου πηγαίνοντα <coughs> να φωτογραφηθούν στη δυστυχία των κεφαλαιονιτών. Ότι η Βρετανία, α πούμε, η οποία περνάει δύσκολε μέρε με την κακοκαιρία τον τελευταίο καιρό, δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα στην ΕΕ για τι καταστροφέ που έχει υποστεί. Και μην πάει το μυαλό σα τα φράγκα. Χρησιμοποιούν τον Αγγλικό στρατό λοιπόν, πέρα για πέρα. Χρησιμοποιεί με λίγα λόγια τις ε, δομές του γεωσυστήματος που λειτουργεί το Ηνωμένο Βασίλειο καλά το πα. το γεωσύστημα πλήχθη και το γεωσύστημα Γούσταρα πραγματικά δηλαδή να βρεθεί ένας Ιρλανδός ας πούμε ή ένας Εγκλέζος και να τους πεις το γεωσύστημα που λειτουργεί η Ιρλανδία Μιλάμε ότι θα του είχε φτάσει το αγκούρι θα του είχε βγει από το λαιμό Κατάλαβες τι ακούμε εδώ μέσα Πόσα χρόνια δεν πέρασαν εδώ Πόσα χρόνια δεν περνάγαμε εδώ με τους υποτιθέμενους Έλληνες που κάνανε επιτροπές και συζητήσεις σε πανεπιστήμια να αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι... Ε, Τουρκομογγόλοι, Σκλάβοι, ξέρω εγώ τι είναι, Σλάβοι, ε, Αλβανί, Τόνα, ένα Αυτά τα κάνανε Έλληνες με σεληνικά πανεπιστήμια. Δόκτορες. Σαν το γρίβα. Φαντάζομαι δηλαδή. Α το ψάξω δηλαδή και θα σου πω τι δόκτορας είναι. Είναι σαν τα μπουμπούκια που μαζεύτηκαν εκεί στο Σωτήριο Σύριζα να μας σώσουν όλοι μα <ΣΣ1> Γεωσυστημικέ μου. Κατάλαβες? Γεωσύστημα. γεωσύστημα. Τι έχουμε λοιπόν. Μας είχαν βάλει λέει ε, Αυτό που θα πληρώνουμε Τα τέλη κυκλοφορίας ε, Του 2015 με, το, με τα χιλιόμετρα Με το GPS και τέτοια Λοιπόν Αλλά Είναι σοβαρό το θέμα Δεν είναι, δεν είναι απλά Αυτά τα οποία κάνουν ε. Μπορεί να στα περνάνε σαν νόμο Για φόρους και τέτοια αλλά είναι σοβαρά τα θέματα Λοιπόν Επειδή λέει είναι Ολλανδικό το Μοντέλο Και είναι στη Και τα, άλλες τέτοιες αρλουπές Στο γεωσύστημα που λειτουργεί η Ολλανδία Λοιπόν ε, Αν λάβουμε υπόψη μας ένα συντηρητικό σενάριο Εδώ στην Ελλάδα 10.000 χιλιόμετρα Κατά μέσο όρο Στην Ελλάδα χοντρικά είναι Παλιά δηλαδή τώρα ένας νοικοκύρης έκανε γύρω στα 10-15.000 χιλιόμετρα το χρόνο Κάνοντας ένα απλό υπολογισμό θα παρατηρήσεις ότι τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα Έτσι επιβαρύνονται ακόμη και με υπερδιπλασιασμό των τελών κυκλοφορίας Κατάλαβες Μεγάλε, πνήρωνες 100 μπορεί να πάει 250 τώρα Λέμε ένα νούμερο τυχαίο σου Δεν κάνουν κάτι να σου πω φίλε μου για στις στιμικές μου. Αν κάνουν κάτι υπέρσου, σβήνει ξέμου το να τα ακούσω και εγώ ωριστεί. Δεν εντάξει με την επιφάνεια; Είσαι σωστός. Δεν μπεζούνται, έχεις δίκιο σου λέω. Έτρεξαν να πάρουν μικρού κυβισμού γιατί για να μην φορολογούνται. Και τώρα τους τιμιγεί με απολύ. Με τα GPS λέει για τα τέλη δεν τελειώνουνε, μεγάλε. Δεν τελειώνει, γι' αυτό σου λέω. Τελειώστε το ρε, μάγκες το θέμα. Τελειώστε το, το θέμα, τουλάχιστον να, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Να ξέρουμε όλη την κατάσταση. Να ξέρουμε όλη την κατάσταση. Πώς και ποιους έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υποφέρεστε άλλο, δηλαδή, με αυτή την κινέζικη σταγόνα του μαρτυρίου κάθε μέρα και να έχει και ανθρώπου οι οποίοι, όχι απλώς... Ε, δεν βγάζουν το 24ωρο, τι ώρε δεν βγάζουν. Ορίστε παρακαλώ. Καλό στο παιδί. Τι να κάνω εδώ, Α, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο. Δίκιο, δίκιο. Είναι, είναι και μαζόχε οι τύποι να δούμε. Έχει δίκιο. Να είσαι καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Να είσαι καλά καλημέρα έχεις δίκιο Έτσι μου είχε πει και ένας φίλος Αυτή μου λέει Δεν είναι ότι κάνουν, ότι κάνουν Το απολαμβάνουν κιόλας Γι' αυτό το πάνε έτσι όπως το πάνε ε, Τελειώνοντας Να α, Σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι Έναν Καρσιλαμά από τους ε, χρυσοδάχτυλους Πάνω εκεί Μακεδονία Και επιστρέφουμε να κλείσουμε Το κοζάνι με τα χάλκινα Γεια σου Μακεδονία Λοιπόν α, α, Γεωσυστηματιώτες Και γεωσυστηματιώτισες Αυτά Αυτά άκου γεωσύστημα δεν μπορώ να το καταπιώ Με τίποτα ρε μεγάλε δεν, δεν καταπίνετε Με τίποτα βέβαια γεωσυστηματιώτη μου Και γεωσυστηματιώτισά μου Υπάρχει μια λύση Αν πιάσεις τα γεόμιλα στα χέρια Και να είναι και με λάσπη Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να τους τα φέρεις στο γεωσυστημικό κεφάλι τους Κατάλαβες, άκου γεωσύστημα Ας τα διάλαρε δεν παίζεστε με τίποτα πια Άκου γεωσύστημα ναι. Λοιπόν αυτά, η κυρία μου και η κύριε μου γεωσυστηματική μου Πώς να σας πω τώρα, Μην σας πω Έλληνες και παρεξηγηθεί κανένας Γεωσυστηματιώτας και η γεωσυστηματιώτη σας τέλος για σήμερα Τέλος, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστούμε σε όλους τους φίλους που μας ακούσανε Έλα παρακαλώ Δεν κατάλαβα Καλημέρα Σου πάσαν τα νεύρα φίλε μου. Γιατί ρε φίλε Να είσαι να είσαι καλά, τώρα κλείνω, αν τα πούμε αύριο. Έγινε. Να σε. Α, καλά τώρα. Εσύ το πήγε μακριά. Γεια, γεια. Θα σωθεί με το γεωσύστημα μετά. Α το φίλε μου. Α τώρα σου λέω γεωσυστηματιώτε. Και γεωσυστηματιώτησε. Για χαραντάν και τα κοκκλά μπαγκάν. Α, πα, πα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στου 101,5. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την υπομονή της Μακεδονίας Της Κύπρου όποιο μας ακούει ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και απαιτούμε γεωσυστηματιώτες Να είσαστε καλά Και πάνω απ' όλα αριθμητικά εκεί Να σας βρούμε όλους Και αύριο εκεί έτσι Καταλαβαίνετε τι σας λέω I... Άιντε ωραία I... Γεια και χαρά σας 1,5 FM Stereo